Για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργο Κοροπούλη. Ανακάλυψε πω δεν υπάρχει επανάληψη και το επαλήθευσα επαναλαμβάνοντα το με όλου του πιθανού τρόπου. Σέρεν Κίρκεγκορ, η επανάληψη. Κατευθείαν προέκταση της προηγούμενης εκπομπής, στην οποία, όπως ίσως θυμάστε, εκθέσαμε το σκεπτικό κατά κάποιο τρόπο, συμπυκνώνονται... Στη σημερινή εκπομπή, δύο από τις πρώτες πρώτες, τις αρκετά παλιές πια, το παράδειγμα που χρησιμοποιείται στην πρώτη των βραβείων είναι περσινό, αλλά, όπως εξηγεί η δεύτερη, αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία. Στην ουσία, πρόκειται για δύο πτυχές της ίδιας ενιαίας υπομελέτηνου παθολογίας. Η επιλογή να εισχωρήσουμε στο πεδίο της τέχνης, όπως το εξηγήσαμε στην πρώτη κιόλας εκπομπή, από τη γωνιά εκείνη από που όλα αποκαλύπτονται μεταμορφωμένα σε εμπόρευμα, φαίνεται αυτό που λέει η λέξη, μια επιλογή. Μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε πολλά πράγματα και ανάμεσά τους και αυτό και επιλέγουμε αυτό. ισχυρίζομαι όμω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και ότι αυτή η επιλογή είναι σχεδόν είναι ένα είδος μονόδρομου γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να ανασυστήσουμε τη συνθήκη ορατότητας δεν μπορούμε να δούμε καλά-καλά εκείνα ακριβώς που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε η τέχνη δεν είναι κάτι διαχωρισμένο από τις άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και επομένως και στην τέχνη ισχύει αυτό που έλεγε ο Μπάρτ μιλώντας για την ιδεολογία δηλαδή Φαινόμενα μεσαφή σαφή κοινωνική προέλευση Φαινόμενα καθορισμένα κοινωνικά Φαινόμενα που απειχούν Τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη Η συγκεκριμένη κοινωνία Τη συγκεκριμένη στιγμή Εμφανίζονται ως φυσικά Ως αναπόφευκτα Ως αιώνια Και αυτό ακριβώς Είναι το τέχνασμα νομιμοποίησής τους Αυτό ακριβώς παράγει την μοναδική επιτρεπτή στάση απέναντί του. Την απραξία η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πιστεί πως πάντα ήταν έτσι, πάντα θα είναι έτσι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Όλο το κόλπο λοιπόν είναι να πάρουμε κάτι που μοιάζει φυσικό και να αποδείξουμε ότι όχι απλώς δεν είναι φυσικό αλλά ότι θα έπρεπε να μας εκπλήσει αν είχαμε κρατήσει έστω και μία ανάμνηση του πώς ήταν το πράγμα εχθέ μόλις ή αν είχαμε κρατήσει μία ελπίδα για το πώς θα θέλαμε να ήταν το πράγμα. Είναι το ίδιο περίπου που συμβαίνει με τα λεγόμενα φυσικά φαινόμενα. Τα ακραία φυσικά φαινόμενα εννοώ. Σκεφτόμουν πράγματι παρακολουθώντας ειδήσει ότι τελικά η έμι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχει μια πολύ σοβαρή ιδεολογική λειτουργία πέρα από το επιστημονικό της έργο. Η ιδεολογική λειτουργία της είναι να κατονομάζει ως φυσικά φαινόμενα πράγματα τα οποία κανονικά θυμίζουν μάλλον τις δέκα πληγές του Φαραώ. Και κατά αυτόν τον τρόπο να καταργεί ένα στοιχείο έκπληξη το οποίο βρίσκεται στη ρίζα τη πολιτικότητά μα. Όταν περπατάω να αγοράσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο, α πούμε, και από του φράχτες γύρω μου βλέπουν ανθισμένε πασχαλιέ, παθαίνω μία σύγχυση η οποία είναι κοινωνικού τύπου. Δεν είναι ακραίο φυσικό φαινόμενο, δεν θα είναι ποτέ ακραίο φυσικό φαινόμενο. Όπω δεν είναι ακραίο φυσικό φαινόμενο μια πλημμύρα. Λέγεται μπαζομένο ρέμα η αιτία τη όπως δεν είναι ακραίο φυσικό φαινόμενο ε, μία καταστροφή, λέγεται πυρκαγιά στο δάσος, λέγεται επέκταση της ε, παράνομης δόμησης. Κατά τον ίδιο τρόπο, ορισμένα στοιχεία που η τριβή μαζί τους μας εξοικείωσε με την εμφάνισή τους, δεν είναι φυσικά ή δεν θα πρέπει να είναι. Και εδώ ακριβώς το δέον συνχέεται με την διαπίστωση. Δεν θα πρέπει να είναι και πράγματι δεν ήσαν έτσι. Δεν ήσαν τουλάχιστον ολοκληρωτικά έτσι. Δεν ήσαν έτσι δίχως υπόλοιπο. Το πιο πρόχειρο παράδειγμα αυτή της ολοκληρωτικής έκπτωσης η οποία θα έπρεπε να μας εκπλήσει, θα έπρεπε να διατηρούμε την εκπλήξη σαν πολύτιμο αγαθό όταν τα αντιμετωπίζουμε είναι όσα συναρτώνται με θεσμήσει σχετικέ με το χώρο της τέχνης. Με τα βραβεία, Μα φαίνεται πολύ φυσικό να θεωρούμε ότι μέσα στο πεδίο του ε, ανταγωνισμού, το οποίο αποτελεί η λογοτεχνική παραγωγή, ε, βέβαια, κάποια στιγμή κάποιο νικάει και κάποιο επιβραβεύεται. Το θέμα δεν είναι καν ότι αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ανταγωνισμού στο να παραγάγει καλλιτέχνη. Το ζήτημα είναι ότι ακόμη κι αν ήταν έτσι, σήμερα είναι χειρότερα και από έτσι. Εκείνο που παρακολουθούμε ο να «Ανοίξουμε τις πολιτιστικές σελίδες» των εφημερίδων και δούμε το ρεπορτά σχετικά με αυτά θέματα είναι ένα ρεσιτάλ εξαθλίωσης και βαθιάς αναξιοπρέπειας, το οποίο έχει άμεση σχέση με τη γωνία απ' την οποία καταναγκαστικά τώρα πρέπει να κοιτάμε το πεδίο της τέγνης. Έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι κοιτώντας βλέπουμε μόνο εμπορεύματα και δεν εννοώ τα έργα τέχνης μόνο εννοώ τους ίδιους τους ανθρώπους που η δημόσια εικόνα τους αποσπάτε νομίζεις από αυτούς και μετατρέπεται και οι ίδια σε εμπόρευμα. Διακινώντας αυτό το πολλαπλό εμπόρευμα το έργο τους και τη δημόσια εικόνα τους οι άνθρωποι εγκλωβίζονται σε ένα πεδίο σαν μαγνητικό πεδίο όπου τα πάντα γίνονται υποχρεωτικά αναξιοπρεπή. Στα φετινά κρατικά λογοτεχνικά βραβεία είναι γνωστό ότι το βραβείο για το σύνολο του έργου του, το πήρε ο ποιητής Μίλτος Αχτούρης. Ένας άνθρωπος του οποίου η αξία και η προσφορά δεν διαφυσβητούνται. Και ένας άνθρωπος ο οποίο, εφόσον παρήγαγε τέχνη δεν μπορούμε να τον επανεντάσουμε στην κάθε μέρα ζητώντας του να ξαναγίνεται επίκαιρο, αποτιμούμε αυτό που έκανε στην ουσία του. Δηλαδή το αποτιμούμε έτσι όπως αποτυπώθηκε πάνω στο παρόν, το σημερινό, το αυριανό και το μελλοντικό παρόν. Γιατί αυτή είναι η δουλειά ενό εργουτέχνης. Να ξανακάνει την κάθε μέρα ένα είδο βαθύτερου παρόντος. Και παρόλα αυτά, στο πλαίσιο διαγωνισμών παρασκηνιακών, για το ποιος θα το έπαιρνε, για το ποιος το πήρε, για το ποιος δεν το πήρε κυρίως, διάβασα έγκυρο υποτίθεται σχόλιο, σε έγκυρο υποτίθεται έντυπο, το οποίο διαμαρτυρόταν, διότι ο Μίλτος Αχ Βραβεύτηκε όντας ανενεργός, δηλαδή πολύ γέρος, ετοιμοθάνατος ή δεν ξέρω τι. Δεν γνωρίζω την κατάσταση της υγείας του, γνωρίζω την ηλικία του μόνο. Τι λέει αυτό? Αυτό λέει ότι ένας άνθρωπος πολύ γέρος θα έπρεπε να πάει πού, στο γυροκομείο; στον Κιάδα ίσως. Σε αυτό το σημείο περίπου, η λογική η οποία σφραγίζει κάτι το οποίο υποτίθεται θα επιβράβευε την βαθύτητα, την ένταση, την ποιότητα. κάτι που θα επιβράβευε λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά τη λογοτεχνική παραγωγή. Η λογική είναι η λογική μια κοινική πολυεθνικής. Το ίδιο είδο βιολογικού ρατσισμού με βάση το οποίο ο Γιάπης των 30 ετών είναι ο απόβλητο των 45 όταν μεγαλώσει. εφαρμόζεται στο πεδίο τη λογοτεχνία. Και θα πρέπει να πούμε οσμοίωφιλε. Διότι αν δεν πούμε οσμοίωφιλε, παρετούμαστε από κάθε αίτημα και η αθλειότητα, η αναξιοπρέπεια, η κατάντια είναι ακραία καιρικά φαινόμενα και αυτά. Έχω κάποιο άγχος σχετικά με το πόσο επίκαιρο μπορεί να είμαι, τι να πω για να είμαι επίκαιρος. Και η μόνη διέξοδος είναι να μιλήσω σήμερα για το ίδιο το άγχος μου το οποίο δεν είναι μόνο δικό μου και δεν είναι κατά εξαίρεση. Φαίνεται να απηχεί μια βασική αξία γύρω από την οποία οργανώνεται εν συνόλο ο σχολιασμός του προβλήματος που ονομάζουμε τέχνη. Μάλιστα, αν επικεντρωθούμε στη λογοτεχνία τότε αυτό το άγχος να είμαστε επίκαιροι έχει βρει δύο τουλάχιστον τρόπους να εκδηλώνεται Ο ένας τρόπος είναι η παραγωγή κειμένων μιας χρήσεως Τα οποία αποτελούν οι ή Και οι συγγραφείες τους ελπίζουν ότι κάποτε θα καταφέρουν να γίνουν Η δάλος υπάρχει η κριτική Η κριτική η οποία φαίνεται να έχει χάσει τον χθεσινό παμπάλεο εαυτό της και να καταραίει ολόκληρη υπό το άγχο για το οποίο μιλήσαμε εξ αρχή. Να καταραίει υπό το βάρο της ανάγκης να είναι απόλυτα πάση θυσία επίκαιρη. Το άγχο αυτό είναι κατανοητό από ποια μεριά και να το κοιτάξουμε. Θέλω να πω μπορούμε να φανταστούμε για την κριτική έναν πολιτικό ρόλο. Μπορούμε να φανταστούμε να διεμβολίζει το παρόν, και να προσπαθεί να αποκαλύψει τους όρους υπό τους οποίους το παρόν εγγράφεται σε κάτι διαρκέστερο και επομένως τους όρους υπό τους οποίους θα κατανοούσαμε το παρόν. Μπορούμε όμως να φανταστούμε την κριτική να υπηρετεί την ακριβώς αντίθετη προοπτική. Να προϋποθέτει το παρόν ως αλυσίδα παραγωγής εμπορευμάτων και να διεκδικεί το πεδίο το οποίο ω τώρα κατέχει προνομιακά η διαφημίση. Να διαμεσολαβεί δηλαδή την πρόσληψη αυτών των βιβλίων Παύλα Εμπορευμάτων έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να αποκτήσουμε το καινούριο εντελέστερο καταλληλότερο προϊόν το οποίο είναι προορισμένο και αυτό αύριο να υπερφαλαγιστεί από το καινούριο νέας γενιάς καλύτερο. Και ποιο νικάει σε αυτή τη διαμάχη? Το ερώτημα είναι μάλλον ψευδές. Διότι εφόσον οργανώνεται γύρω από την ιδέα ότι η κριτική πρέπει να είναι επίκαιρη πέφτει σε μία τρύπα γιατί το τι είναι σήμερα επίκαιρο δεν το κατανοούμε με τον τρόπο που το κατανοούσαμε μόλις εχθές. Η επικαιρότητα ήταν ένα πολύ αντιφατικό πράγμα. Κάτι είναι επίκαιρο επειδή παίζει τώρα, τρέχει τώρα, συμβαίνει τώρα και πρέπει να το παρακολουθήσω Κάτι όμως είναι στα αλήθεια επίκαιρο, δηλαδή όχι μόνο παρόν αλλά και σημαντικό, επειδή είχε και ένα νόημα το οποίο πιθανόν θα επηρέαζε το αύριο και το οποίο καταγόταν από κάτι που συνέβη εχθές. Κάτι ήταν επίκαιρο για τον ίδιο ακριβώς λόγο που δεν ήταν μόνο επίκαιρο. Εάν ίσχυε αυτό ακόμη, τότε η κριτική δεν θα βρισκόταν παγιδευμένη Κυνηγώντα αποκλειστικά την ιδέα να είναι επίκαιρη, όμως σήμερα επίκαιρο είναι το απολύτως αναλώσιμο. Επίκαιρο είναι αυτό το οποίο είναι τόσο καμωμένο από αφρό, ώστε αύριο δεν θα το θυμάται κανένας. Επίκαιρο είναι αυτό το οποίο υποχρεωτικά θα εξαλειφθεί τη στιγμή που θα πακτήσουμε το κουμπί και θα κλείσουμε την οθόνη της τηλεόρασης. Μέσα σε ένα κόσμο καμωμένο από αφρό, το να κυνηγήσει την επικαιρότητα σημαίνει ότι προηγουμένω έχεις κάνει τη μείζονα υποχώρηση. Κι όμως πρέπει να την κυνηγήσει. και έτσι το πρόβλημα βαθαίνει ολόκληρο, σαν να χαμηλώνει το δάπεδο. Η κριτική θα πρέπει να αναδιαπραγματεύεται εν συνόλο το νόημα της επικαιρότητα ή να του παραδοθεί χειροπόδερα δεμένη. Και τι από τα δύο συμβαίνει σήμερα, θα έλεγα πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων, ότι του παραδίνεται χειροπόδερα δεμένη. Ότι εκπίπτει όλοι σε κριτική εμπορευμάτων, δηλαδή σε διεφμιστικό σπότ.